Ιερός Ναός Παναγίας Λαουδητρίας Ομιλία Πατέρα Βαρνάβα 23 Νοεμβρίου 2009. Ελέγξτε τώς ο Θεός Simon Pantothenin ke ikiseonos ton Ionan. Αселε φουράνη παρακλήδυμεν σε λυθίους πάντα κυβόρον και τα πάντα πληρούν. Σε σαβρούς την αγαθών και ζωής φοριγός ελεθεί και σκηνώσουν ημιν και καθάρισουν μας ο πάσας ακλήδτος και όσους να θητέτε ψυχασμό. Φελίτην αρτήστε κάτι από το προηγούμενη φορά. <σογεί> Πιο δυνατά λίγο. <σογεί> <κοί> Καλά. Αυτό είναι άλλο θέμα. <σογεί> ναι. Αυτό είναι άλλο θέμα. <σογεί> <σογεί> <σογεί> <σογεί> ε, Αφορμή αυτά που θα πούμε σήμερα, αν θέλει ο Θεός, δόθηκε από κάποια κουβέντα που είχαμε πρόσφατα με κάποιους ανθρώπους όπου... δεν ξέρω τι συνέβαινε, κάθε φορά που συναντιόμασταν και να πείσει αγαμή, αυτή η αγαμή, αυτοί οι αγαμοι, έγκαμοι ήταν όλοι ε, είχαν μια ένταση και μια διαφωνία και μια σύγκρουση και πάντα γινόταν καυγάς. Συντέλος φεύγαν τα αξίσχα, συγχωρημένοι φεύγαμε αλλά πάντα υπήρχε ένας Και Κάποια στιγμή ρωτάει κάποιος, ρε παιδιά «Ε, πάτερ, τελικά γιατί διαφωνούμε, γιατί υπάρχει διαφωνία, γιατί υπάρχει σύγκρουση. Ποιος είναι ο λόγος. Βεβαίως διαφ... ε, στέλνω, τσακωθήκαμε και γι' αυτό. <laughs> Που δεν συμφωνούσαμε γιατί διαφωνούμε. <laughs> Μπορεί να δοθούν διάφορες ερμήνειες πάνω σε αυτό. Ε, και ψυχολογικές και κοινωνιολογικές. Αλλά μάλλον μας σε μα κάτι πιο βαθύ. Πιο ουσιαστικό, ποιο είναι ο λόγος που γεννά τη σύγκρουση, γεννά την εχθρότητα, γεννά τη σκληροκαρδία μέσα από τη διαφωνία. Είπαμε και την προηγούμενη φορά λίγο ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να αποδεχόμαστε τη διαφορετικότητα του άλλου και να μην γίνεται αφορμή αυτό πολέμου και σύγκρουσης αλλά να γίνεται αφορμή εμπλουτισμού γιατί ακριβώς γι' αυτό είμαστε διαφορετικοί για να εμπλουτιζόμαστε ο ένας από τον άλλον. να έχουμε μια καινούργια παρουσία και καινούργια μαρτυρία του Θεού αυτό μάλιστα που είναι στοιχείο μαρτυρία της χάρητος του Αγίου Πνεύματος είναι η ενότητα μέσα στην ποικιλία των χαρισμάτων η ενότητα, όπως την αντιλαμβάνεται ο κόσμος, είναι συμφωνία, ομοφωνία μάλλον. Ενώ μέσα στην χάρη του Αγίου Πνεύματος, η ενότητα είναι σύζευξη διαφορετικότητας, διαφορετικών προσώπων. Όσο ένα σώμα, ένα πνευματικό σώμα, ας πάρουμε την εκκλησία, προσπαθεί να στηρίξει την ενότητα στην επιβολή στην επιβολή έστω της άποψης ή της ιδέας αυτό είναι ανωριμότητα και εμείς θεωρούμε οποιονδήποτε άλλον λόγο διαφορετικό ως μια μορφή απόρριψης μας ή προσβολής μας και γίνεται αιτία πολέμου σύγκρουσης ή ετία να αγνοήσουμε τη διαφορετικότητα και να ξεγελάσουμε τον εαυτό μας πως δεν υπάρχει πρόβλημα, όλα είναι μια χαρά και έτσι κρύβουμε τη δική μας πραγματικότητα αποσιωπούμε τον άλλο λόγο ζωής που έχουμε για να μην έχουμε φασαρίες. Έτσι όμως δεν μπορεί να οικοδομηθεί πραγματική σχέση σε μία ζωντανή σχέση Έχουμε δύο ξεχωριστά διακεκριμένα πρόσωπα που σέβεται ο ένα τη διαφορετικότητα του άλλου και μόνο έτσι υπάρχει πραγματική σύζευξη. Αυτό το λέμε έτσι λίγο πολύ συνοπτικά για να το έχουμε υπόψη μας ότι θεωρούμε ότι οποιαδήποτε μορφή διαφωνίας σημαίνει επιβεβαίωση διαφορετικότητας και αισθανόμαστε ότι ο άλλος δεν είναι προέκταση του εαυτού μας αλλά αντί, Άρα αντίπαλος Δεν συμφωνείς μαζί μου Τι λέμε, είσαι κάτι διαφορετικό Δεν είσαι προέκταση του εαυτού μου Δεν είσαι δικός μου Άρα υπάρχει αφορμή σύγκρουσης Και θεωρούμε πως αν πραγμα... Θεωρούμε μέσα μας ότι Εάν κάποιος με αγαπά Τότε πρέπει να γίνει αυτό που είμαι Πρέπει να συμφωνήσει μαζί μου Πρέπει να αποδεχθεί αυτό που εγώ είμαι. Βεβαίως όμως αποδοχή αυτού που είμαι. Δεν σημαίνει απορρόφηση του άλλου που είναι κάτι διαφορετικό. Αυτό θα μπορούσαμε να πούμε είναι μια αιτία της διαφωνίας. Αλλά πρέπει να το δούμε βαθύτερα. Τι είναι αυτό που γεννά την διαφωνία, την αντιπαλότητα, τον ανταγωνισμό σε κάθε μορφή σχέσης, ιδιαίτερα τη συζυγίας. Γιατί υπάρχει ο ανταγωνισμός και η σύγκρουση. Συνήθως κανείς ξεκινά από μια βάση ότι ονειρεύουμε έναν σύντροφο και η προσπάθειά μου είναι αυτό που ονειρεύουμε να γίνει πραγματικότητα. Και ξεγελιέμαι ότι αυτό που είναι αυτό που ονειρευόμουν. Αλλά διαπιστώνω μετά από καιρό ότι δεν είναι αυτό που τελικά απονειρευόμουνα. Και οφείλεται ότι ο άνθρωπος να κάνει ένα καινούριο συμβόλαιο. Να αποδεχθεί τον άλλον... όπως πραγματικά είναι και όπως το αποκαλύφθη, όχι όπως το γνώρισε ή το φαντάστηκε. Ο άνθρωπος όμως δεν είναι διατεθειμένος εύκολα να κάνει κάτι τέτοιο... και συμβιβάζεται σε μια ρουτίνα. Δεν θέλει να δει τη σχέση πραγματικά... Και μάλιστα ισχυριζόμενο ότι ακολουθεί την πνευματική νοδόν λέει, Εγώ, σαν χριστιανό, δεν θα επαναστατήσω, δεν θα αντιδράσω, δεν θα φέρω πρόβλημα. Αλλά ποτέ η σχέση δεν είναι πραγματική και ο καθένα έχει το δικό του κόσμο, συμβιβάζεται με αυτόν τον κόσμο και η σχέση γίνεται ρουτίνα, καθημερινή ρουτίνα. Ενώ να δει τι γίνεται και να διαφυλάξει τη σχέση ο άνθρωπος μη δεχόμενος και χωρίς να αντέχει να μπει σε μια πραγματική διαδικασία που θα του βγάλει στην επιφάνεια πολλά προβλήματα που δεν μπορεί να τα διαχειριστεί νιώθει αν ή δεν θέλει μπελάδες τα θάβει μέσα του αλλά και γιατί αυτό που θα δει μπορεί να μην σε αυτό που φαντάστηκε σε αυτό που ονειρεύτηκε και θα νιώσει αποτυχημένος το ότι ο άνθρωπος το αποθύμεσα, το κρύβει και, προ... και έτσι η σχέση φθήρεται είναι μια σχέση ψευδής, φθήρεται και αντί ο άνθρωπος να βρει τον τρόπο να επανατοποθετηθεί να επαναδραστηριοποιηθεί γιατί, μα ποιος άνθρωπος είναι πάντα ο ίδιος αυτό είναι μια άλλη μορφή πτώση. ποτέ δεν είμαστε ήδη και οφείλουμε κάθε φορά να βρίσκουμε την ταυτότητα μας να, βρούμε, να βρίσκουμε κάθε στιγμή τη θέση μα στο μυστήριο τη ζωή. Δηλαδή, είναι δυνατόν αυτά που είχαμε στα 15 μα να τα έχουμε και στα 45 μα, Αυτό είναι άρρωστο, δεν είναι δυνατόν. Χρειάζεται λοιπόν να βρίσκουμε κάθε φορά την ταυτότητά μα μπροστά στο μυστήριο τη ζωή. Γιατί στη σύζυγη δεν γίνεται αυτό, αλλά και σε κάθε σχέση και υπάρχει αυτή η στατικότητα, αυτή η νέκρωση, αυτή η φθορά. Και λέει ο άνθρωπο: κουράστηκα τον άντρα μου, κουράστηκα τη γυναίκα μου. Τι θα κάνω, θα πάρω διαζύγιο. Και ο καθένα τότε βρίσκει τρόπου, όχι γιατί πραγματι... υπάρχουν πραγματικέ αιτίε, ψάχνει τρόπου να δικαιολογήσει αυτή την απόφαση του. Πρώτα αποφασίζει και μετά τεκμηριώνει την απόφασήν του άνθρωπο. Πολλέ φορέ έτσι έχουμε και το πρόβλημα διαφωνία. Ο άνθρωπο έχει αποφασίσει μέσα του τι επιλογή θα κάνει σε κάθε τι και μετά ψάχνει του λογικού, τη λογική βάση και τα επιχειρήματα να στηρίξει αυτό που βαθιά θέλει. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπο αποφασίζει έναν χωρισμό οποιασδήποτε μορφή και μετά προσπαθεί να την τεκμηριώσει. Ενώ όλη του η άσκηση, και εκεί ο άνθρωπο καθυλώνεται, αυτό είναι προσβολή του μυστήριου τη αγάπη, γιατί δεν είναι δυνατόν κάποιο πρόσωπο που πρέπει τη ζωή σου να μην σε νοιάζει, να μην αγωνιά, να μην προσπαθεί. Είναι ο Χριστό, είναι ο Χριστό, ζωντανό, είναι το κομμάτι του Θεού δίπλα σου. Αυτό πώ γίνεται. Δηλαδή σήμερα το έχουμε, το πετούμε είμαστε καλά. Συγχάτι δεν πάει καλά Άρα εμείς έχουμε το πρόβλημα Είμαστε σε μια δράνεια, σε μια στατικότητα, σε μια ενέκρωση Δεν έχουμε κριτήρια ζωής Απλώς σαν ρομπότ κάνουμε κάποια πραγματάκια Οφείλει ο ανθρώπος τότε να επαναταποθετηθεί Να ζωντανέψει Να ενεργοποιήσει Πρώτα τη δική του διάθεση Η οποία θα καθρευθιστεί στο πρόσωπο του συντρόφου του Τέλο πάντων αυτός είναι ο λόγος που είναι ένα στοιχείο ότι δεν θέλουμε να είμαστε σε γρήγορση να δούμε καθαρά τη σχέση γιατί αυτό είναι επώδυνο. Και ο καθένας ψάχνει τρόπους να δικαιολογήσει την επιλογή του. Μα ποιός και ποιό είναι το στοιχείο; Και ποιο είναι το στοιχείο, ποιος είναι ο λόγος που ο άνθρωπος αντιδράει. Δεν περνάω καλά. Δεν νιώθω τίποτα. Δεν είμαι ευχαριστήμενος. Θυμάμαι ένα παράδειγμα, ήρθε μια γυναίκα και μου λέει πάτε ο Θεό μου δώσε ένα πολύ μεγάλο δωρό Λέει ποιο το παιδί μου Ο άντρας σου και αυτό δωρε Ποιο είναι το μεγαλύτερο δωρό Ε το παιδί μου Πάτερ Και αν σου έλεγε ο άντρας σου ότι μεγαλύτερο Του μάνα του και όχι εσύ Τι θα έλεγες Είναι κάποια πράγματα που πρέπει ο ανθρώπος Να τα δει βαθιά μέσα να τα δει Να είναι έντοιμος Ο, κά... ο κάθε άνθρωπος, ξέρετε, αυτό είναι σύμπτωμα της αμαρτίας μας. Δεν πιστεύουμε στην αλλαγή μας. Δεν πιστεύουμε στην αγιότητά μας, που είναι κλίση από τον Θεό. Δεν πιστεύουμε στις θεϊκές δυνατότης μας, χάρης ο Θεός. Και έτσι δεν πιστεύουμε και στις δυνατότητες του άλλου ανθρώπου. Και τον καταδικάζουμε. Και καταδικάζουμε τη σχέση. Θα ξεκινήσουμε πριν πούμε κάποια πράγματα. Κοιτάξτε, υπάρχει ένα πρόβλημα. Η σχέση. Ο λόγος διαφωνίας. Και θα δούμε ότι ο κύριος λόγος διαφωνίας είναι η διάθεσή μας να δικαιωνόμαστε. Είναι η αυτοδικαίωσή μας. Αυτό είναι το πρόβλημα. Θα διαβάσουμε δύο-τρεις σειρές κάτι για την προσευχή που αυτό είναι η λύση. Θα προταθεί η λύση και μετά θα δούμε το πρόβλημα. Λέει εδώ άγιο Άγιος Σημειών, ο νέος Θεολόγος. Η αληθής και αψευδείς προσοχή και προσευχή έγκυται εις να ο κατά την προσευχήν την καρδίαν και να αναστρέφεται εντό αυτή. και εκ βάθους αυτής να αναπέμπει δεήσεις προς τον Κύριο γευθείς εντάφθα ο νους, το πόσον αγαθός είναι ο Κύριος δεν απομακρύνεται πλέον εκ της μονής της καρδίας κι ο μου, μετά το Αποστόλου Λαλή καλόν εστι ημάς ο δε είναι. Αναφέρεται εδώ στην ουσία και στο περιεχόμενο της προσευχής λέει ότι η αληθής προσευχή είναι στο να φυλάσε ο κατά την προσευχήν την καρδιά. Να προσέχουμε την καρδιά μας, να φυλάσσουμε την καρδιά μας. Τι όμορφο πράγμα, η φυλακή της καρδιάς, η προσοχή της καρδιάς, να προσέχουμε τι βγαίνει από την καρδιά μας, αγαθά διανοήματα ή εμπαθή διανοήματα. Η κίνηση της καρδιάς μας είναι βρώμικη ή αγαθή. Πριν, εξε, πριν μείνουμε στην αντίδραση του άλλου, στη δική μας αντίδραση και τι συμβαίνει, α δούμε ποια είναι η διάθεση της καρδιάς μας. Ποια είναι τα διανοήματα της καρδιάς μας. Και εδώ στην προσευχή ασκούμεθα σε αυτό. Στο να προσέχει ο νους στην καρδιά. Να είναι ενώπιον του Θεού έντιμη, ειλικρινή αληθινή. Και τότε λέει να στρέφεται εσωτερικά ο νους να περνά από την καρδιά και καρδιακά να αναπέμπεται η δοξολογία προς τον Θεό. Αυτό είναι το πρότυπο ζωής και σχέσει. Αυτό και στη σχέση. Τα λόγια μας, οι κουβέντες μας, οι συμπεριφορές μας είναι καρδιακές. Παίρνουν από την καρδιά. Βαπτίζονται στην καρδιά. Αποκτούν πραγματικό περιεχόμενο. Ή έτσι, χωρίς, χωρίς να συνοποιητοποιούμε τι γίνεται, βγαίνουν κουβέντες, αντιδράσεις και συμπεριφορές. Λέει, γευθείς εντάφτα ο νους, το πόσο αγαθός είναι ο Κύριος μέσα από αυτήν την προσευχή, Αμέσως ο άνθρωπος γεύεται κάτι πολύ ουσιαστικό. Αυτό που του δίνει ζωή. Χάριν αυτού υπάρχουμε και ζούμε. Η εμπειρία της αγάπης του Θεού. Κατανοούμε πόσο αγαθός είναι ο Κύριος. Και τότε όταν ο άνθρωπος διαπιστώσει αυτό δεν απομακρύνεται. Όπως κάποιος άνθρωπος ταλαιπωρημένος νιώσει κάπου, υπάρχει αγάπη, δεν φεύγει από εκεί. Μένει εκεί. Ζεσταίνεται εκεί. Κάνει υπακοή εκεί. Υποτάσσεται γιατί αυτή η αγάπη τον ελευθερώνει και δεν νιώθει η αχμαλωσία του, είναι αγάπη Μόνο η, η υπακοή που έχει αγάπη είναι ελευθερία. Και λέει εφόσον άνθρωπος λοιπόν αισθανθεί την αγάπη του Θεού δεν απομακρύνεται από την μονή, από την κατοικία της καρδιάς του και όπως με, το, με τους Αποστόλους στο θαβόριο φως λέει την εμπειρία που είχαν του Θεοβούρου φωτό, καλών ετοιμάσω εδώ να κάνουμε σκηνή, να μείνουμε εδώ. Καλό είναι να μείνουμε εμεί. Εδώ είναι βασίλεια του Θεού. Όταν ο άνθρωπο έχει αυτή τη γλύκα, αυτή την χαρά, αυτή την πληρότητα, παρά την αναξιότητά του, δεν έχει λόγο σύγκρουση. Έχει χαρά, έχει πληρότητα που δεν κατανοεί ποιο είναι το περιεχόμενο τη σύγκρουση. Τη σύγκρουση κυρίω τη γεννά η έλλειψη, η μειονεξία. Η ανασφάλεια. Πριν απ' όλα ας γίνει το πολίτευμά σου ο τρόπος που ζούμε, ο βίος μας άφωνος, αμέριμνος και προς πάντας ειρηνικός. Μετά λέει ξεκίνατη προσευχή. Άφωνος, χωρίς λογισμούς, χωρίς διαμαρτυρίες, χωρίς εντάσεις, χωρίς φόβους. Που προσπαθούμε να τους ξεπεράσουμε και να ασφαλιστούμε με τους δικούς μας λόγους. Και λέει ειρήνευσε προς όλους και να είσαι η μέριμνα η αγωνία, να επιτύχουμε τούτο. Να επιτύχουμε το άλλο. Να κερδίσουμε την αποδοχή των ανθρώπων. Να μην εκτεθούμε. Να εξηγήσουμε στους άλλους τι κάναμε για να μην μας παρεξηγήσουν. Όλες αυτές οι αναλύσεις δηλώνουν άνθρωπο που δεν έχει σχέση με τον Θεό καθόλου και είναι γεμάτο μέσα στη μέριμνα του εαυτού του. Αυτό λοιπόν σαν έτσι ζέσταμα και να το έχουμε υπόψη μας, να έχουμε ένα κριτήριο για τα υπόλοιπα. <coughs> να δούμε τώρα ποια είναι πιο πραγματικά, πιο πρακτικά, πιο αναλυτικά, ποιος είναι ο λόγος που συγκρουόμεθα. Που έχουμε ανταγωνισμούς. Λοιπόν, αυτό ξεκινάει από τον τρόπο που μεγαλώνουμε. και στο μικρό κοσμό μας, στο σπίτι ή στην κοινωνία που μεγαλώσουμε μπορεί να είναι μία εκκλησία ανακατηχητικό ή μπορεί να είναι ο κόσμος έξω, η κοινότητά ενα μας, η εποχή που ζούμε, ο πολιτισμός μας, αυτά που ακούμε, τα ακούσματά μας, η ακουγή δηλαδή που δεχόμαστε. Που είναι πια λέει ο πολιτισμός μας ποιος είναι δικαιωμένος αυτός που ακολουθεί έναν κώδικα ζωής και συμπεριφοράς που αν ανταποκριθεί σε αυτόν τον κώδικα συμπεριφοράς και στάση ζωής και πράξη ζωής αυτός ο άνθρωπος είναι αποδεκτός και αναγνωρίσιμος δηλαδή Οφείλει να κάνεις αυτό που πρέπει Να πιστέψεις σε αυτό που πρέπει Να έχεις απόψεις και τι ιδέες που πρέπει Για να είσαι δικαιωμένο. Έτσι δεν είναι Εάν δεν είμαστε σωστοί Δεν να αναγνωρίζει ο κόσμο Μας απορρίπτει Άρα μου μπαίνει η ιδέα Ότι πρέπει να γίνω αυτό Και από μικρή δεν μας μεγαλώνουν Οι γονείς μας έχουν ένα πρότυπο για μας Ένα πρότυπο μια ένα, ένα, μια, ένα στόχο για μας να γίνουμε κάποιοι και συγκεκριμένα μας έχουν φτιάξει για μια ιδέα ότι πρέπει να γίνουμε Εάν δεν γίνουμε αυτό που πρέπει, που μας το βάλαν αυτή την ιδέα δεν νιώθουμε δικαιωμένοι με τον εαυτό μας δικαιωνόμαστε λοιπόν να κάνουμε αυτό που πρέπει Αυτό όμως δεν έχει καμιά σχέση με τη χριστιανική διδασκαλία Να δούμε τι σημαίνει πιο κάτω Γι' αυτό έχει αγωνία ο άνθρωπος να αποδεικνύει πάντοτε ότι έχει δίκαιο θυσιάζοντας πολλές φορές και τις σχέσεις του εάν λοιπόν δεν δικαιωνώ από κάτι άλλο αλλά από την ζωή μου μόνο και πρέπει να κάνω αυτό που να ανταποκρίνεται στην αξία μου την προσωπική όποιος μου το αμφισβητήσει είναι σαν να αμφισβητεί την ύπαρξή μου εγώ οφείλω να προστατεύσω τον εαυτο μου, έτσι νιώθω. Άρα πρέπει να ισχυριστώ ότι έχω δίκιο. Είτε στον τρόπο που ζω, είτε στην ιδέα που έχω. Γιατί αν δεν το δεχθώ, ποιος θα με δικαίωσει. Δεν δικαιώνομαι. Και μάλιστα πολλές φορές θυσιάζω και τη σχέση μου. Τη σχέση μου. Σε μια συζυγεία. Αν ένα παιδάκι μεγάλωσε με την ιδέα του καλού παιδιού, στο κατηχητικό, ή του έντιμου πολίτη στην κοινωνία και στηρίζει όλη του την αξία στην πράξη του στον εαυτόν του η πράξη του είναι αυτό που τον δικαιώνει ο εαυτός του δηλαδή εάν όμω μου αμφισβητείς η στάση του συντρόφου μου του φίλου μου αυτό που εγώ πιστεύω για τον εαυτό μου την προσωπική μου αξία και την προσβάλλη τι θα κάνω θα επιτεθώ για να προστατεύσω τον εαυτό μου και θα έρθω σε σύγκρουση με το συντροφό μου μα άνθρωπε μου τι σε νοιάζει ποια είναι η χαρά σου η, η, η ανάγκη σου να αποδεικνύεσαι ότι είσαι εντάξει ή ο συντροφός σου είναι το ζητούμενο η σχέση σου δηλαδή μα ο πολιτισμός μας δεν υποστηρίζει την σχέση υποστηρίζει το δεδικαιωμένο άτομο Ακόμα και η ηθική της Εκκλησίας μας έχει εκπέσει, έχει κοσμικευτεί με αυτό το δυτικό πολιτισμό, της δικαίωση, της αυτοθέωσης του ατόμου. Προσπαθώ λοιπόν να στηρίξω ότι είμαι ένας καλός άνθρωπος που στη συζυγή είμαι πάντα έντιμος, στην Εκκλησία είμαι πάντα άγιος, δεν είμαι ανήθικος και στην κοινωνία είμαι πάντα νόμιμος. Είμαι τέλειος σύντροφο. Είμαι τέλειος πολίτης, είμαι ένας τέλειος χριστιανός εκεί και σώζομαι Αυτό είναι το ζητούμενο Ζητούμενη δυνατότητα σχέσης Η δυνατότητα επικοινωνίας Του άλλου, του προσώπου Άρα Μπορώ να θυσιάσω και τη σχέση μου Για να διαφυλάξω τι την δικαιοσύνη μου Να δικαιωθώ με νοιάζει Ποια είναι η δικαίωσή μου όμως η αγάπη ή η προστασία της εικόνας μου. Γι' αυτό η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων που εξομολογούνται στην ουσία εξομολογούνται τα παραπτώματα του συντρόφου τους, όχι τα δικά τους. Και πάντα βρίσκουν τρόπο να προστατεύσουν τον εαυτό τους. Πάντα. Το κέντρο είναι ο εαυτός μας. Μην με αδικήσει, μην χάσω να προστατευτώ την αυγολάδη. Καμιά όμως σχέση δεν μπορεί να χτιστεί σε καταρακωμένα εγώ, τραυματισμένα εγώ. Υπάρχει εξαιτίας αυτού μια έλλειψη εμπιστοσύνης. Λοιπόν, έρχεται ο άνθρωπος και λέει, πού να μετανίσω σε τι. Η χειρότερη αμαρτία όσο αφορά τις σχέσεις μας είναι τούτο. Η έλλειψη εμπιστοσύνης, η ψυχή που αμφισβητεί τα λόγια και τις συμπεριφερές του συντρόφου είναι μια άρρωστη ψυχή. Είναι μια δαιμονισμένη ψυχή γιατί ο δαίμονας διαστρέφει τις συμπεριφορές των άλλων στα μυαλά μας και στην καρδιά μας. Είναι ξεκάθαρο αυτό το πράγμα και η μεγαλύτερη διαστροφή είναι πια άνθρωποι που ακούμε αυτή την κουβάντα λέμε Είδες καλά τα λέει ο παπάς όλο με παρεξηγεί ο άντρα μου <laughs> όλο με παρεξηγεί η γυναίκα μου εμείς ποτέ δεν παρεξηγούμε εμείς είμαστε πάντοτε αδικημένοι <laughs> Αυτό είναι ο δαιμονισμός μας τι ψάχνουμε χριστιανισμών αλλού εδώ είναι σε αυτή την πράξη μου είπε κάποιος πάτερ μου είπαν ότι σκανδάλισες πολλούς αφισβητώντας την νηστεία τα πράγματα της εκκλησίας ο Κύριος μας νίστεψε 40 μέρες και πολέβουμε στον πειρασμό στην έρημο ο Κύριος μας είπε ότι τούτο το γένος ο διάβολος δεν απομακρύνει από τον άνθρωπο παρά με νηστεία και προσευχή αλλά και ο Κύριος μας απέριψε την νηστεία του Φαρισαίου η ιστορία το πρόβλημα δεν είναι η νηστεία που είναι ο δρόμος να δείξουμε τη χαρά μας και να προς τον Θεό είναι ο λάθος τρόπος που νηστεύουμε που νιστεύουμε για να αυτοδικαιωνόμαστε και να μην δούμε την πραγματικότητα και το στόχο της νηστείας Μένουμε στο μέσο και αφήνουμε την αμεσότητα και το στόχο που είναι ο Χριστός Εντάξει, αφού είναι εύκολο να μην νηστεύουμε και δύσκολο να νηστέψουμε, πολύ ωραία. Α μην νηστεύουμε, έτσι, αλλά να έχουμε ζωντανή σχέση με τον Θεό. Να δούμε τον Θεό. Αυτό είναι ο στόχο μα. Το ζήτημα δεν είναι νηστείο, όχι είναι να δούμε τον Θεών. Να είναι πραγματικότητα ο Θεός για μας, ζωντανή. Όχι να λέμε πιστεύουμε και να μην πιστεύουμε και αν τον έχουν δει, τον Θεό. Ποιο είναι πιο δύσκολο, να νιστέψουμε να δούμε τον Θεό. Άρα, η πραγματικόν είναι νηστεύουμε ως μια διαδικασία. Όχι να δικαιωθούμε, να ταπεινώσουμε το φρόνημά μας. Να διαπιστώσουμε το πεπερασμένο το δυνατότητο μας. Κάνουμε μια απεργία πίνη για να εκβιάσουμε το θυμάρε στην καρδιά μα. Δεν κάνουμε μια άσκηση να που είμαστε τη ωραία που είμαστε, τι άγιοι που είμαστε και μπράβο μα. Μα αυτή την έννοια λοιπόν χρειάζεται και αυτό έτσι να το δούμε, ότι η κυριότερη μάρτια στι σχέσει μα είναι η έλλειψη εμπιστοσύνη. Είναι φοβερό να λες τον άλλο σε αγαπά και να, σου, να το λες ένα άλλο σε αγαπώ και να σου λέει. Τι που το ξέρω αυτό. Τότε που κάνει εκείνο, τότε κάνει το άλλο, το κάνει ε; ε; Μα εγώ δεν σου είπα κάτι τέτοιο. Ε, αυτό το πράγμα όμω. Μα δεν εννοούσε αυτό. Στο μάτια σου το είδα. <laughs> και φτιάχνουμε σενάρια μέσα μα. Αυτό είναι μια μορφή δαιμονισμού. Είναι δι... Γιατί? Γιατί ο διάβολο την διαβάλλει. Διαβάλλει την πραγματικότητα. Και εμεί πώ φαίνεται και πρακτικά ότι χάνουμε την ειρήνη με στην καρδιά μα. Η ταραχή είναι ένδειξη αυτού του πνεύματο. Ο άνθρωπο του Θεού έχει τέτοια χαρά μέσα του και πληρότητα που βλέπει παντού είναι ωραία τα πράγματα. Τη αγαθής, πάντα αγαθά όταν λοιπόν υπάρχει επιμονή στο, του ανθρώπου για το δίκαιο έχω, προσπαθώ δηλαδή να στηρίξω το δίκαιο μου τη δικαιοσύνη μου, τι γίνεται αυτό όταν θέλω να δικαιώσω τον εαυτό μου δεν είναι απλό το πράγμα, όταν θέλω να δικαιώσω τον εαυτό μου τι θα σε αυτό, μνησικακία εχθρότητα και σκληρότητα δεν μπορεί να είναι αλλιώ το πράγμα όταν θέλω να δικαιωθώ, να στηρίξω τα δικιά μου, θα έρθω σε αντιπαλότητα με τον άλλον. Θα σκληνθεί η καρδιά μου και θα γεννήσει μνησίκα γιατί δεν πέτυχα αυτό που ήθελα. Και δεν, λέω, δεν το εξήγησα τώρα καλά. Θα του δείξω την άλλη μέρα και το βράδυ σκέφτομαι. Τι νοούσε, πώ θα διαπραγματευτεί το πράγμα. Και η καρδιά μου φουντώνει, αγριεύει. Μνησίκα εκεί ο άνθρωπο. Και φτιάχνει τα συμπεράσματα βόνο του άνθρωπο. Χάνε την απλότητα και την ελευθερία. Όταν λοιπόν. Οι σύζυγοι είναι σε διαρκή επιφυλακή υπάρχει συναγερμός να αναλύουν τα κίνητρα του άλλου το έκανε αυτό γιατί ήθελε το άλλο σκόπευε να επιτύχει το άλλο μετρούν τις λέξεις το τι μου είπε όχι από ενδιαφέρον κατανόησης και για να επικοινωνήσω μαζί του αλλά για την δική του ασφάλεια ο άνθρωπος. Το κάθετη γίνεται δηλαδή αφορμή σύγκρουσης. Το κάθετη. Γιατί οι άνθρωποι τσακώνονται τόσο εύκολα. Ε? Γιατί το κάθετη γίνεται αφορμή σύγκρουσης. Μην έχει και ποιο λόγο. Γιατί βγάζω αποφάσεις για τα κίνητα του άλλου ανθρώπου, του συντρόφου μου Μετρώ τι λέξης του όχι για να καταλάβουν τι θέλει να πει για να δώσω μια γέφυρα επικοινωνίας και συνεννόησης και να οικοδομήσω τη σχέση και να το θετικά, αλλά μετρώ για να δω, να προστατεύσω τον εαυτό μου γιατί φοβούμαι ότι θα με εκμεταλλευτεί θα με απατήσει, θα με ξεγελάσει κάτι θέλει να επιτύχει και πρέπει να είμαι προσεκτικός ε, να είμαι προσεκτικός για να προστατεύσω τον εαυτό μου Όταν λοιπόν ξεκινούμε από αυτή την αφισβήτηση του προσώπου τι, τι, μα Πώς είναι δυνατόν ο άνθρωπος ξέρετε Να έχει τέτοιο λογισμό για τον σύντροφόν του Και να προσεύχεται Πώς μπορεί να έχει τέτοιο λογισμό για τον αδελφόν του Και να κοινωνεί Μα κοινωνώ το Χριστό σημαίνει Τι, τι είναι ο Χριστός Το σώμα του Χριστού είμαστε όλοι Μέλη του είμαστε εμείς Κοινωνώ τον Χριστόν και ταυτόχρονα αφισβητώ τα μέλη Του. Αυτό είναι υποκρισία. Είναι ψέμα. Είναι πνευματική απάτη. Κοινωνώ τον Χριστόν και εμπιστεύομαι τα μέλη Του. Μα μπορεί να μου λέει ψέματα. Δεν έχει σημασία. Εμπιστεύομαι την προσωπική αξία του ανθρώπου. Εμπιστεύομαι ένα πρόσωπο. Δεν σημαίνει με την κοσμική ψυχική έννοια. Α, λες να μου με ψέματα και όπου είμαι σίγουρος Πάτερ ότι πάντα μου λέει την αλήθεια. Δεν είμαι αυτή την έννοια. Εμπιστεύομαι ότι χωρίς τον άλλο δεν ζω. Εμπιστεύομαι ότι ο άλλος είναι η ζωή μου. Εμπιστεύομαι ότι ο άλλος είναι ο Χριστός. Εάν λοιπόν κοινωνώ και αμφισβητώ την προσωπική αξία του άλλου για την ύπαρξή μου, για την σωτηρία μου, τότε υποκρισία κάνω. Δεν εκκλησιάζομαι, δεν κοινωνώ. Η ανάγκη λοιπόν του ανθρώπου να έχει δίκιο τι σύμπτωμα είναι της τελειομανίας; Η τελειομανία τι είναι; Είναι μια νεύρωση την οποίαν κυρίως δημιουργείται στους ανθρώπους που έχουν μια λαθεμένη χριστιανική ή κοινωνική αγωγή και από το σπίτι ακόμα. Είναι μια επικίνδυνη διαστροφή του λόγου του Θεού. Ο άνθρωπος λοιπόν έχει ανάγκη να έχει δίκιο και αγωνία να έχει δίκιο γιατί αγνοούμε την χάρη του Θεού και προσπαθούμε με τις δικές μας δυνάμεις να επιτύχουμε να σωθούμε με τις δικές μας δυνάμεις, με τις πράξεις μας όταν δεν έχουμε γευτεί ή δεν προσβλέπουμε στην χάρη του Θεού και δεν έγινε η συνείδησή μας αυτό που λέει ο Απόστολος Πάντες ήμαρτον και στερούνται της στερούν χάρητος του Θεού Χάρητη Θεού εστές εσωσμένη Θεού το δωρον και ουκ εξημών Τότε επικεντρώνουμε όλη την πιθανότητα και όλη τη δυνατότητα της σωτηρίας Που στον εαυτό μας πολύ απλά και επειδή δεν μπορούμαστε σίγουροι για τον εαυτό μας, αγωνιούμε να είμαστε εντάξει. Να είμαστε καλοί. Να είμαστε ακριβείς σε όλα. Να είμαστε τέλειοι. Και μας γεννάτε αυτή η εμμανία. Να είμαι τέλειος γιατί δεν είμαι εντάξει, ποιος θα με σώσει. Αν δεν κάνω εγώ κάτι, ποιος θα με σώσει. Στηριζόμαστε λοιπόν στα πόδια μας. Και αυτό γεννά την αγωνία της επιτυχίας. Αυτό γεννά αυτήν την έβρωση Της τελειωμανίας Γεμίζει ο άνθρωπος λοιπόν Φοβίες για ένα ενδεχόμενο λάθος Γιατί αν κάνεις λάθος Μα η πράξεις είναι αυτή που σε δικαιώνει Αν κάνεις λάθος Και αποτύχει Τι είναι αυτό που θα σε δικαιώσει μετά Βάζουμε ένα στόχο να επιτύχουμε Και αυτό ταυτίζει την προσωπική μας αξία Και λέμε αν επιτύχω αυτό θα νιώσω καλά με τον εαυτό μου Τότε θα εκτιμώ τον εαυτό μου Αν το επιτύχουμε χαμένο. Και αυτό μπαίνει και στην πνευματική ζωή. Α, δεν κάνω τούτο, α, δεν κάνω το άλλο. Αχ, πώ θα με ανταμείψει ο Θεό και θα με βάλει στον παράδεισον πώ θα σωθώ, Ε, πώ θα σωθώ, Και μα κάνει αυτή η αγωνία. Αυτό δεν έχει να κάνει καθόλου με τον λόγο του Θεού, με την χάρη του Θεού. Η κεντρική δε ιδέα του πολιτισμού μα, τη ηθικής, ποια είναι. Δέστε, ποια είναι η ηθική του πολιτισμού μα. Ότι είναι απαράδεκτον και ασυγχώρητον, λέει ο πολιτισμός μας, είναι απαράδεκτον και ασυγχώρητον για έναν καθώς πρέπει άνθρωπο να κάνει λάθη και να είναι αμαρτωλός. Βεβαίως, αυτό ακούγεται παράξενα. Μα πάτε σιγά, τέτοια αμαρτία υπάρχει στον κόσμο και όλα τα ισοπεδώσαμε. Να το εξηγήσουμε, η κοινωνία βάζει ένα μέτρο ηθικής. Αν δεν μπορεί να το καταφέρει το χαμηλώνει, χαμηλώνει. Έχει ένα μέτρο λοιπόν ηθικής και ένα τρόπο ζωής που νομοποιεί τον άνθρωπο. Εφόσον λοιπόν ο άνθρωπος δεν το τηρεί αυτό, είναι ασυγχώρητος και μη αποδεκτός. Κάτι τέτοιο θα σήμαινε την απώλεια του σεβασμού των άλλων. Αν δηλαδή δεν υπακούσουμε όπως είπαμε και πριν σε αυτόν τον κωδικό συμπεριφοράς και εκτραπούμε, τι μας κάνει η κοινωνία. Μας απορρίπτει. Μας απορρίπτει, ψάχνει από διοπομπέους η κοινωνία για να διασφαλίζει τη δική της κοσμική δικαίωση. Και ταυτόχρονα ο άνθρωπος χάνει τον αυτοσεβασμό του και υπάρχει μεγάλη αγωνία, μην εκτεθούμε, μην γίνουμε ρεζίλοι λέμε, έτσι δεν είναι. Υπάρχει λοιπόν αυτό που μας κάνει να νιώθουμε δικαιωμένοι, αναγνώριση του κόσμου. Η αποδοχή του κόσμου και ό,τι ξεφεύγει από τον κωδικό της κοσμικής ηθικής το νιώθουμε εμείς χαμένοι, εξαφανισμένοι, διαλυμένοι. Λες τον άλλο, αυτός είναι καλός να πω, όχι, ξέρει τι έκανε αυτός, μα κάποτε. Ε, το έκανε, ε, το έκανε. Αυτό δεν υπάρχει στον χριστιανισμό. Μόνο η μετάνοια και η χάρη σου του υπάρχει. Λοιπόν αν εμεί μεγαλώνουμε την ιδέα ότι κάποιος έχει μια ταμπέλα γιατί έκανε κάτι και τελείωσε Αυτό τι σημαίνει Έχουμε μια αγωνία μην κάνουμε και εμείς κάτι ανάλογο Και αν κάνουμε μην το μάθουνε Αυτό λοιπόν αυτή η αγωνία και αυτό το άγχος της προστασίας μας Της εικόνας μας Δεν θα μπει στη σχέση Δεν θα φέρει σύγκρουση θα φέρει αγωνία να προστατεύσουμε την αυτοπεποίθησή μας και την αυτοεκτίμησή μας Αλλά ποια είναι η αξία μας, ποια είναι η αυτοπεποίθησή μας, ποια είναι η αυτοεκτίμησή μας πού εδράζεται, από πού την αντλούμε είναι το μυστικό, από τον, εαυτό μας, από τον εαυτό μας ή από τη χάρη του Θεού. Αυτό είναι πολύ βασικό. Αν είναι από τον εαυτό μα, τότε έχουμε απαιτήσει από τον άλλον άνθρωπο τότε βλέπουμε στον άλλο άνθρωπο την αφορμή της σύγκρουσης. Έχουμε, βλέπουμε την απειλή που μπορεί να κρεμίσει το ειδωλό μας. Αν είναι στη χάρη του Θεού, τότε νιώθουμε ότι τίποτα δεν αξίζουμε και εξαιτίας της χάρη του θύμαστε αυτό που είμαστε. Άρα τι είναι ο άλλος, αφορμή να του μαρτυρήσουμε και να το αποκαλύψουμε τη χαρά που μας δόθηκε. Γι' αυτό... Άνθρωποι που μεγάλωσαν στα κατηχητικά είναι πολύ δύστροποι στη συζυγία. Γιατί έχουν ένα πλνέσιο ηθικισμού. Δηλαδή να είμαι εντάξει για να είμαι αναγνωρίσιμο. Και αρχίζουν μετά στο ζευγάρι να αρχίζουν τα κηρύγματα. Η ευσεβή σύζυγο καταρακώνει τον ασεβή σύζυγο και τα ανάπαλοι. Ότι η κηρύγματα έχει μάθει από τον παπά Τα παπαγαλίζει για να το διορθώσει Όχι να το διορθώσει Αλλά σε μια διαπάλη και σύγκρουση να δικαιωθεί χρησιμοποιώντα και τον Θεό και τα κηρύγματα και τα πάντα Και αγωνιά να μην χάσει Να μην δώσει Όταν δεν έχουμε ξεκαθαρίσει Ότι η σωτηρία είναι δώρο του Θεού Τώρα οι σκανδαλισμένοι θα πούνε Καλά θα κάνουμε τίποτα Πάτερ Μα υπάρχει μεγαλύτερη άσκηση να γκρεμίσουμε τον εαυτό μας και να παραδούμε στον Θεό Υπάρχει μεγαλύτερη άσκηση από να γκρεμίσουμε τους ψεύτικους θεούς τα πάθη μας με κυρίαρχο τον εγωισμό μας και να μπορούμε να δούμε τον Θεό και να τον αποδεχθούμε στη ζωή μας Αυτή είναι η άσκηση Δεν κάνουμε άσκηση για να πούμε «Μπράβο» στον εαυτό μας και να σωθούμε Κάνουμε άσκηση για να γκρεμίσουμε του θεούς μας που είναι τα πάθη μας προς μπροστά μας και να μπορεί να έρθει ο Θεός στην καρδιά μας όταν λοιπόν δεν είμαστε άνθρωποι που συνειδητοποιούμε ότι δώρα του λαμβάνουμε και μόνο δια της συνειδητοποίησης της πτώσης μας και της κατάντιας μας μας δορίζονται γιατί αλλιώς δεν το επιτρέπουμε πρέπει να του πούμε σε έχουμε ανάγκη να έρθει στην καρδιά μας Ποιος το λέει αυτός ο ανεπαρκής Αν όμως είμαστε αυτάρκης στην αρετή μας Και στις πράξεις μας και στη δικαίωσή μας Δεν το επιτρέπουμε να έρθει Όταν λοιπόν όμως έρθει ο Θεός στην καρδιά μας Λέμε όλα δώρα του είναι Και τι καταλαβαίνουμε Αυτή είναι η χαρά τη ζωή. Να λαμβάνουμε και να δίνουμε Όταν έχουμε εμπειρία προσφορά προσωπική που μας δόθηκε Έχουμε ικανότητα και εμείς να δώσουμε Ξέρετε, όταν ο άνθρωπος δεν μαθαίνει να δίνει... δεν μαθαίνει να συγχωρεί... δεν μαθαίνει να κατανοεί... δεν μαθαίνει να δικαιολογεί... πολύ απλά είναι μία ένδειξη... ότι δεν γεύτηκε πραγματικά ποτέ την αγάπη και τη χάρη του Θεού. Όπως ένα μικρό παιδάκι... δεν μπορεί να αγαπάει... γιατί δεν τον αγάπησαν οι γονείς του πραγματικά. Και διαρκώ ζει σε σε ανασφάλειες, σε εντάσεις... που λοιπόν, ο άνθρωπος που γεύτηκε αληθινά την αγάπη του Θεού, Μόνο αυτό μπορεί να συγχωρεί και να καταδέχεται. Μα πάτε τι λε, Εδώ και 20 χρόνια κοινωνώ. Κουτάλια θεία κοινωνία, έφαγα. Τι σημασία έχει, <laughs> Τι σημασία έχει. Μπορεί αυτό να ήταν η δικαιοσύνη μου με την έννοια ότι ε, άξιζα και κοινωνήσα. Βέβαια. Ήταν η επιβράβευσή μου. Όχι χάρη του Θεού. Όταν λοιπόν αυτό δεν το συνειδητοποιούμε, Τι λέει, Όταν κάποιο γιατρό, έχουμε κάποια στιγμή, ρωτάει τι συμπτώματα έχει. Λοιπόν, το σύμπτωμα. Το ότι είμαστε στη πραγματικά από την αγάπη του δεν συγχωρούμε. Δεν, καταν, δεν συγκαταβαίνουμε και ψάχνουμε τρόπους δικαίωσης. Δεν συμπάσχομαι. Είναι δυνατόν, άνθρωπε, καλέ, να πονεί για το παιδί σου. Να δικαιολογείς τα πάντα. Να συγκλονίζεσαι. Να γίνεσαι για χάρη του ρεζίλη στην κοινωνία. Για να μην χάσεις αυτήν την αγάπη του παιδιού σου και για τον σύντροφό σου. Με το Λες, δεν Λες τι δηλώνει αυτό ότι δεν είσαι του Χριστού Πολύ απλά Είναι επιλογή σου να μην είναι Αλλά πρέπει να ξέρεις ότι δεν είσαι Αν θέλεις κάποτε να γίνεις Θέλετε μέχρι να ρωτήσετε κάτι Άντε, Γυαλιά <laughs> ναι. λοιπόν, Επίσης σε αυτή την έννοια είπαμε για τον πολιτισμό μας ο οποίο δεν αποδέχεται τα λάθη δεν αποδέχεται τα λάθη έτσι δεν αποδέχεται και κάτι άλλο κάνει η κοινωνία ξέρετε προσέξτε θα δείτε τώρα στις γιορθές στα Χριστούγεννα θα διαφημίζει κανάλια προσφορές ανθρώπων που βοήθησαν του φτωχούς αυτή είναι η κοινωνία μας ανέξοδα βοηθάει και προβάλλει την εικόνα τη για ποιο λόγο υπάρχει λοιπόν η αγωνία μας να κάνουμε κάτι για τον άλλο όχι από πραγματικό ενδιαφέρον προσφοράς, αλλά για να αποδείξουμε πόσο καλοί είμαστε και στους άλλους, αλλά και στον εαυτό μας. <χω> Μα ξέρετε πώς φαίνεται αυτό. Πέστε ότι είμαστε μια παρέα και γίνεται μια κουβέντα και γίνονται παρεξηγήσει. Μας πιάνε στενοχώρια. Αχ πάτερ, πολύ στενοχωρεύτηκα, σακουθήκαμε, συγκρουστήκαμε. Ε, ξέρετε, στο βάθο θα το ψάξουμε, και είναι πολύ εύκολο, δεν είναι δύσκολο. Αν είμαστε τίμοι, το καταλαβαίνουμε. Ε, δεν είναι ότι συγκρούστηκα και πρόσβαλα την αγάπη με τον άλλο. Είναι γιατί. Και τι θα πει τώρα για μένα, Με παρεξήγησε. Θα έχει μια εικόνα που δεν τα είπα καλά. Και τώρα πρέπει να το εξηγήσω. Και κοιμάται, δεν ησυχάζει. Πόσε φορέ είμαστε σε μια παρέα που την εκτιμούμε και κάνουμε καμιά πατάτα, και δεν κοιμάμαστε όλο το βράδυ. Όχι γιατί προσβάλαμε τη σχέση, αλλά τι θα πει τώρα αυτό για μένα, Τι εικόνα θα έχει. Πόπο ρε, ζήλια, το θυμάμαι και τρελαίνομαι. Αυτό είναι που είναι μια μορφή αυτής τη που είπαμε προηγουμένω. Θέλουμε λοιπόν οι άλλοι να έχουν καλή ιδέα για μα. Και αυτό γεννά χίλιου γεωλογισμού. Αυτό μας γεννά τη σύγκρουση, τη διαφωνία. Πρέπει να εξηγήσω στον άλλο. πόρε έβαλα κάτι φωνέ, Πόπο και με θερούσαν καλόν παπά. Ήρεμο. Τώρα τι θα λένε, πω ρε ζήλι έγινα. Αυτή όλη η ιστορία του φόβου να εκτεθούμε είναι αυτή η προσπάθειά μας να δικαιωθούμε πού στα μάτια των άλλων και όχι πραγματικά να είμαστε δικαιωμένοι στην αγάπη του Θεού. Συχνά λοιπόν μαθαίνουμε καλούς τρόπους όχι κατά το πρότυπο του Αβάη, του Ισαΐα που μας μαθαίνουν καλούς τρόπους ως αποτέλεσμα σεβασμού του άλλου αλλά για να διαφυλάξουμε την εικόνα μας. Μαθαίνουμε λοιπόν καλούς τρόπους, αποκτούμε θέσεις κοινωνικές, τις διεκδικούμε. Ο έχει αγωνία γιατί δεν τον κανέναν διευθυντή, γιατί το άξιζε. Και τρελαίνεται και αρρωσταίνει και αρχίζει η παλινδρόμηση. Ο άλλος λοιπόν ε, αποκτά γνώσεις, διαβάζει βιβλία για να έχει ένα καλό πρόσωπο, να το παίξει έξυπνο, μορφωμένος, ικανό, έχει γύρει αντίληψη. Άλλος, αποκτά πλούτο, άμα δεν έχει λεφτά δεύσεις η γυναίκα σου Αυτά όλα, λοιπόν, είναι μια προσπάθεια κοσμικής αυτοδικαίωσης. Έχουμε, λοιπόν, εκπαιδευθεί με αυτή την αγωγή από μικρή. Και στη συζυγεία δεν μας ενδιαφέρει να ικανοποιήσουμε τις πραγματικές ανάγκες του συντρόφου μας. Να καταλάβουμε σε ποια κατάσταση είναι. Να το συμπονέσουμε να του δώσουμε θάρρος, να το ενθαρρύνουμε αλλά μας ενδιαφέρει να κερδίσουμε την καλή γνώμη τον άλλο και φοβόμαστε να κάνουμε λάθη όχι για να σεβαστούμε τη σχέση και των Θεών αλλά για να μην χάσουμε το γοητρών μας το μεγαλείο μας και τη δικαίωσή μας λοιπόν γιατί αποφεύγουμε τα λάθη Γι' αυτό το λόγο κύριε, δεν αποφεύγουμε για να μην κρεμιστούμε μέσα μας και που πω όπου ότι κάναμε είναι γι' αυτόν τον λόγο, γιατί σεβόμασαι το πρόσωπο του άλλου. Είναι πάρα πολύ απλά αυτό να το ξεκαθαρίσουμε, να το δούμε μέσα μας. Διαφωνούμε λοιπόν και συγκροώμαστε για να φανούμε ειδικαιωμένοι αντί του άλλου. Γι' αυτό δεν διαφωνούμε. Για να, είμαι, να έχω δίκιο να Παλεύουμε. Έχουμε διαφορετική γνώμη. Γιατί, λέει ο άλλος, επειδή είναι πολύ σκληρό να πεις ότι πρέ, το κάνεις για να δικαιωθεί. Όχι, πάτερ. Γιατί, αν το καταλάβει λάθος, θα μπερδευτούμε. Εάν το έχει λάθο, θα χαθεί ψυχούλα, ε, σύντροφο, να το βοηθήσω. Βρίσκουμε χίλια δυο πράγματα να δικαιολογήσουμε το δικό μα πρόβλημα, που είναι η προσπάθειά μα να κυριαρχήσουμε αντί το άλλο, να ελέγχουμε τον άλλο. Εμεί έχουμε επίση και μια άλλη αγώνια: να ελέγχουμε τη γνώμη, τι σκέψει και τι διαθέσει που έχει άλλο για μα. Μπορεί να είναι ο πνευματικό μα, μπορεί να είναι ο σύντροφό μα, μπορεί να είναι ο φίλο μα, μπορεί να είναι το αφεντικό μα, οποιοδήποτε. Έχουμε αγωνία Τι γνώμη έχουν για μας Λέει ο άλλος Δεν κοιμήθηκα όλο το βράδυ πάτερ γιατί οι μαθησουλιά μου με κατηγορούν Ε και Τι λες πάτερ τι, και. τι ε, και Αυτό δεν είναι Μας μοιάζει πάρα πολύ τι γνώμη έχουν οι άλλοι Αν μα έλεγε κάποιο, σου δίνει τη δυνατότητα Με έναν κοριό να μάθεις την όλη για σένα Όλοι θα δίνουν τα πάντα για να το αποκτήσουμε αυτό <laughs> Αυτό τι δίνει Ο υγιής λέει, έλεγε δεν μοιάζει τι λένε Έχω το Χριστό τι με ενδιαφέρει. Αφού το λέμε δεν τον έχουμε το Χριστό Δεν είναι απλό και αυτό Όλοι θα δίνουμε τα πάντα να ξέρουν τι έννοια για μας Και μετά θα γίνει όσκοτο μας Γιατί όλοι θα τους όλους Σε Αυτό είναι σπόρα δεν νομίζω να κρυβόμαστε Λοιπόν Διαφωνούν λοιπόν και συγκρουόμαστε Για να φανούμε δικαιομένοι δικαιωμένοι αντί του άλλου Οι δικαιωμένοι είναι αντί του άλλου Αλλά οι Την χάρη του Θεού Που αληθινά μας δικαιώνει Μόνο αυτός που γεύτηκε την χάρη του Θεού και ταπεινώθηκε από την αγάπη του Θεού Τι σημαίνει ταπεινώθηκε από την αγάπη του Θεού Με η αγάπη του Θεού Με έκανε υπόχρεον Δεν έχω τίποτα να πω Με ξέπληξε Με φνιδίασε Αυτό λοιπόν το πράγμα σου γεννά και σε ένα καρδιά Και έχεις πραγματικό νιάξιμο για τον άλλον έξω από την χάρη του Θεού το ενδιαφέρον είναι πάντοτε με σκοπιμότητες φανερές και αφανείς. Ακόμη και η σκοπιμότητα μπορεί να είναι για να νιώσω καλά. Ευχαρίσεις με τον εαυτό που βοήθησε πέντε ανθρώπους. <κυρίζει> το ψυχρόν ενδιαφέρον όμως του άλλου το ψυχρόν ενδιαφέρον όμως προσβάλλει την καρδιά του ανθρώπου. <κυρίζει> Ο αυτοδιογειωτικός λοιπόν άνθρωπος Επιδεικνύει πάντα μιαν ηθική υπεροχή. Προσπαθεί να είναι ηθικά δεδικαιωμένο με το να κάνει πάντα αυτό που πρέπει με προσοχή, με άγχος, με αγωνία επισημένοντας και υπερβάλλοντας τα λάθη του συντρόφου του. Τι κάνει ο άλλος <coughs> προσπαθεί. Να είναι εντάξει σε όλα Όχι αγαπά τον σύντροφό του Για τον εκθέση, να τον εκθέσει Να πει εγώ εντάξει και αυτός δεν στεί έκανε Άρα δική μου το διαζύγιο υπέρ μου. Είναι αυτή η αυτοδικαίωση Κάνουμε τα πάντα μάλιστα και με έναν τρόπο Επειδή έχουμε πολύ μειονεξία μέσα μας Να υπονομεύσουμε Να υποσκάψουμε Τον άλλον Με τη δική μα αρετή Να φαντούμε οι καλοί εμείς Οι άγιοι Και οι ελεκτές του άλλου και ο ηθικά δικαιωμένος αυτός που αποκτήσε γνώσει, ξέρει τα πάντα να λει και να μας αποδείξει ότι ξέρει το σωστό και το δίκιο και να μας επιβάλει την άποψή του να μας χειραγωγήσει δηλαδή <coughs> προσπαθούμε λοιπόν προσπαθεί ο άνθρωπος με αυτόν τον τρόπο να αποδεικνύει ότι έχει δίκαιο αυτό γεννά τη σύγκρουση η γνήσια πίστη Δηλαδή η ζωντανή σχέση με τον Θεό δεν γεννάει έπαρση. Θέλω να δω πάλι αν έχω γνήσει αν πίστα δούμε αυτό. Δεν γεννάει έπαρση αλλά τι μετάνοια και ταπείνωση και την παραδοχή πιαν ότι αμαρτωλεί και δίκαιοι δίκαιοι και αμαρτωλεί ολοκληρωτικά εξαρτόμεθα από τη συγγνώμη και το έλεος του Θεού. Το συνειδητοποιούμε αυτό δίκαιοι και αμαρτωλοί όλοι εξαρτώμεθα και δικαιωνόμαστε ολοκληρωτικά από το έλεος και την αγάπη του Θεού όποιος δεν το πιστεύει αυτό βλασφημεί και προσβάλλει το Άγιο Πνεύμα γιατί δεν πιστεύουμε ότι ήταν ολοκληρωτικό το έργο της Σωτήρας του Κύριου μας και πρέπει και εμείς να συμβάλλουμε να το ολοκληρώσουμε με τη δική μας πράξη και αυτό γεννά μετά τον ανταγωνισμό τη σύγκρουση και την αυτοδικαίωση όλοι λοιπόν αμαρτωλοί και δίκαιοι είμαστε ολοκληρωτικά δικαιωμένοι από το έλεος του Θεού όταν επειδή το έλεος του Θεού δεν έρχεται εκβιαστικά αλλά άμα το ζητήσουμε και το δεχθούμε τότε το έλεος του Θεού λοιπόν σε δικαιώσει όταν σε δικαιώσει το του Θεού, γευτείς την χάρη του Θεού τι να κάνει την αναγνώριση και τη δικαίωση των ανθρώπων σου φαίνεται ότι σε βρίζουν οι άνθρωποι ότι σε κορυδεύουν όταν νιώθεις πλήρης, χαρούμενος από την αγάπη του Θεού όταν έρχονται οι άνθρωποι σε δικαιώσουν, Νομίζει ότι όσοι δουλεύουνε, πλάκα κάνουν, λε. Μα τι δικαίω είναι αυτό, τόσο ανάγκη το έχουμε, μα τι χάζα πράγματα είναι αυτά. Δεν υπάρχει λοιπόν λόγο σύγκρουση ή διαφωνίε. Μα τι σύγκρουση και τι διαφωνία, αφού όλα είναι ολοκληρωμένα μέσα στην αγάπη του Θεού, είναι πλήρη, είναι τακτοποιημένα. Τι νοέμα έχει σύγκρουση και διαφωνία, τι νοέμα έχει άποψη, η ιδέα ή η εξυπνάδα. Α έχει ο άνθρωπο την άποψή του καθένα, την ιδέα του. Το χαρακτήρα του, την κλίση του, το πρόσωπο του, τι μας πειράζει, αφού το πρόβλημα μας είναι λυμένο; Δεν σε διαφέρει λοιπόν να προστατευθείς από τον άλλον άνθρωπο, ούτε μετράς τι έχασες, αλλά μετράς πώς μπορείς να ενωθείς με τον άλλον. Όταν λοιπόν ένας σύζυγος αγωνίζεται αγχωμένα, αν είναι ανώτερος, τέλειος, τρέμοντας για το λάθος, τι γίνεται. Ξέρετε όταν, όχι μόνο ο σύζυγο, αλλά και ο κάθε άνθρωπος στον χώρο που κινείται, όταν κυριαρχείται από το πνεύμα της αυτοδικαίωσης, έχει ένα <coughs> για να αποδεικνύεται ανώτερος και τέλειος. Αυτό και τότε τρέμει και φοβάται μην κάνει λάθος, έτσι δεν είναι. Αυτό όμως αναπόφευκτα τον οδηγεί στο να κάνει το λάθος που φοβάται. Όταν φοβάσει μία αμαρτία θα την κάνει την αμαρτία. Γιατί ο φόβος κρύβει τον εγωισμό μας. Να επιτύχουμε χωρίς την χάρη του Θεού. Χωρίς το έλεος του Θεού. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος φοβάται να μην κάνει ένα λάθος θα το κάνει αναπόφευκτα. Και τότε τι γίνεται. Τον βασανίζουν αισθήματα ενοχής. Νιώθει καταρακωμένος ο άνθρωπος χάνει τον αυτοσεβασμό του την αυτοεκτίμησή του και λέει πω, πω τι έκαμα και τότε τι κάνει ξέρετε ο άνθρωπος ο άνθρωπος που συνήθως νιώθει ενοχές ο ίδιος προσπαθεί να υποσκάψει το σύντροφό του, τον φίλο του, τον αδελφό του να υποσκάψει την αυτοπεποίθησή του πριν εκείνος ανακαλύψει την επάρκειά του απλά δηλαδή αν νιώθεις εσύ ότι μειονεκτή κάτι και το αναγνωρίζεις αυτό ή νιώθεις ενοχή σε κάτι προσπαθείς να κατηγορήσεις τον άλλον να τον προσβάλεις, να τον εκθέσεις να τον υποσκάψεις γιατί νιώθεις μειονεκτικά μόνο ο μειονεκτικός άνθρωπος παρερμηνεύει επιτίθεται και υποσκάπτει τον άλλον άνθρωπο και τον κατηγορεί και να ζήλιο, ζήλια, φθόνο, εχθρότητα κατηγορίες άδικες μνησικακία και προσπαθούμε με κάθε τι που θα δούμε να το ερμηνεύσουμε τον τρόπο που προσβάλλει τον άλλον και βολεύει τη δική μας ενοχή δέστε αυτό πόσες φορές επιτιθέμεθα σε κάποιους και λέμε ω ρε, τι... βλέπουμε κάτι τη δηλαίες και λέμε πω πω τι έκανε το ρεμάλι πω, πω, πω", και αρχίζουμε και λέμε για να κρύψουμε πίσω από αυτό τη δική μας ενοχή και σε προσωπικό επίπεδο όταν νιώθουμε λυπής μειονεκτική εναντί του συντρόφου μας του φίλου μας Προσπαθούμε να τον, να τον εξουθενώσουμε να τον κατηγορήσουμε να τον προσβάλλουμε να υποσκάψουμε τη δική του αυτοεκτίμηση, για να μην καταλάβει ποιοι πραγματικά είμαστε και δει την ενοχή μας Τι μπορούμε να κάνουμε Αυτά λοιπόν είναι αποτέλεσμα μιας αντιχριστιανικής αντίληψης που θέτει ως κέντρο την ανθρώπινη πράξη και όχι την χάρη του Θεού Όσο λοιπόν ο άνθρωπος δέχεται μια νομική και πουρυτανική αντίληψη για τα λάθη του δεν μπορεί να τα ξεπεράσει γίνεται εχμάλωτος περισσότερο στα λάθη του και βυθίζεται με μεγαλύτερη ένταση στην αμαρτία γιατί λέει Απα τι έκανα, πρέπει να προστατεύσω τον εαυτό μου δεν το ξανακανώ, μια αδίκη μετά πέφτει με τα μούτρα χειρότερα, γιατί στηρίζει την ελευθερία του από τα πάθη του στον εαυτόν του στη δικαίωσή του και δεν λυπάται για τα λάθη του, για κανένα άλλο πράγμα και λόγο παρά ότι έχασε τον αυτοσεβασμό του και όχι ότι έχασε τη σχέση του με τον Θεό και τη χάρη του Θεού Ένας λοιπόν άνθρωπος που είναι πάντοτε εντάξει και τέλειος είναι αρκετά ανασφαλής Δεν είναι ούτε ευτυχισμένος ούτε τέλειος Αν θέλει λοιπόν πραγματικά να γίνει άνθρωπος τέλειος δηλαδή να οδεύσει προ την τελειότητα χρειάζεται να ειρηνεύσει με τον εαυτόν του άνθρωπο. Να ειρηνεύσει με τον εαυτόν του. Δηλαδή να αποδεχθεί τον εαυτόν του έτσι όπως είναι. Αυτός είμαι. Αυτός είμαι Θεέ μου. Έλεησέ με. Μην φτιάχνει άλλες εικόνε και άλλα ψέματα. Πρέπει να αποδεχθεί με ταπείνωση ότι ούτε Θεός είναι, ούτε άγγελος είναι. Ότι είναι άνθρωπος. Δεν είμαστε ούτε θεοί, ούτε άγγελοι είναι. Να αποδεχθούμε ότι είμαστε άνθρωποι. Και το να είναι κανείς χριστιανός και άνθρωπος, δεν σημαίνει ότι πάντοτε είναι εντάξει και ότι είναι τέλειος είναι άνθρωπος με αδυναμίες ούτε ότι είναι καλύτερος από τον σύντροφόν αλλά όμως χριστιανός και άνθρωπος σημαίνει τα δώρα που μου χάρισε ο Θεός τις ικανότητες που μου έδωσε ό,τι μου έδωσε ο Θεός καλούμε να τα χρησιμοποιήσω όχι με εγω κεντρικών τρόπων αλλά με τρόπων που να αποβλέπει στη δικαίωση της σχέσης, στη δικαίωση της αγάπης. Εμείς, ό,τι και αν έχουμε από τον Θεό, ό,τι και μα μας το έδωσε, πώς το χρησιμοποιούμε? Με εγωγεντικό τρόπο, που σημαίνει να προστατεύσουμε το άτομό μας ή είναι του συνδρόφου μας. Να προστατεύσουμε τα ατομικά δικαιώματά μας ή είναι του συντρόφου μας. Ή να διαφυλάξουμε, να ζωντανέψουμε, να προστατεύσουμε την σχέση και την αγάπη σημαίνει ακόμα χριστιανός και άνθρωπος που αρνείται τον πειρασμό της αυτοδικαίωσης να μην καταδικάζει ούτε τον εαυτό του άνθρωπος Είναι εγωιστικό να καταδικάζουμε τον εαυτό μας Γιατί είναι εγωιστικό Ξέρετε, όταν ο άνθρωπος καταδικάζει τον εαυτό του με αυτήν την καταδίκη προσπαθεί να δικαιωθεί και λέει άλλος έκανα χίλιες μετάνοιες μια βδομάδα έφαγα λάδω το έκανε αυτό και λέω «Αχ, τώρα ελπίζω να εξηλαιώθηκα» και λέει «Τι άνθρωπο είμαι» «Ενα γαϊδούρι είμαι» και λυπάται για αυτό το πράγμα ο άνθρωπος ότι είναι ένα γαϊδούρι Αυτή η καταδίκη του εαυτού μας είναι μια γοηστική πράξη Άρα σημαίνει χριστιανός και άνθρωπος να μην καταδικάζει ο άνθρωπος τον εαυτό του αλλά να το δικαιώνει με τη μετάνοειά του, στο έλεος του Θεού... Το έλεος του Θεού μας ελευθερώνει από την καταδίκη μας. Αφού λοιπόν έχουμε το έλεος του Θεού... γιατί καταδικάζουμε τον εαυτό μας... Γιατί δεν τον στρέφουμε στο έλεος του θεου... τον στρέφουμε στον εαυτό μας... μέσα μας, στην ενοχή μας. Μένει μέσα του άνθρωπος. Ούτε να καταδικάζουμε τον σύντροφό μας... αλλά να προσπαθούμε... με την Χάρη του Θεού να βελτιώσουμε τον εαυτό μας και να συμβάλλουμε στη βελτίωση του συντρόφου μας και ένα τελευταίο αν θέλετε ξεχάστε τα υπόλοιπα κρατήστε σαν κεντρική ιδέα αυτά τα δύο πραγματάκια η έμονη απασχόληση ενός ανθρώπου με τις ατέλειες τι δικέ του δείχνει πως του λείπει η ταπείνωση και η αίμονη απασχόλησή του με τις ατέλειες του συντρόφου του είναι δείγμα έλλειψης αγάπης γι' αυτό. Απλά πράγματα. Δεν είναι απλό. Η έμονη απασχόλησή μας με, τις, με τα λάθη μας με τις ατέλειες μας δείχνει ότι λείπει εντελώ η ταπείνωση από μέσα μας. Και η έμμονος απασχόληση με τις ατέλειες του συντρόφου μας του αδελφού μας δείχνει έλλειψη αγάπης γι' αυτό. Εκείνος που έχει ταπείνωση και αγάπη μπορεί να υποφέρει, να υπομένει τη δική του ατέλεια και να κάνει γνήσιες προσπάθειες. Τι να κάνει, δέστε αυτό, να τονώσει την αυτοπεποίθηση και την αυτοεκτίμηση του συντρόφου του, τονίζοντάς του τις δυνατότητες και τα καλά του στοιχεία. Αυτός είναι ο αληθινός άνθρωπος, ο άνθρωπος του Θεού. Τι κάνει λοιπόν... Προσπαθεί να υποφέρει τη δική του ατέλεια στηρίζοντας τα πάντα στην αγάπη του Θεού και ταυτόχρονα προσπαθεί μέσα από τη δική του πράξη και εμπειρία και τη δική του αίσθηση να τονώσει την αυτοπεποίθηση του συντρόφου του και την αυτοεκτήμησή του τονίζοντας τις δυνατότητες και τα καλά στοιχεία που έχει Εμεί τι κάνουμε Τονίζουμε τα άσχημα στοιχεία του συντρόφου μας. Τονίζουμε τις αδυναμίες που έχει και τι προσβάλλουμε την αυτοεκτίμηση. Θέλουμε να τον εξουθενώσουμε. Να ο άνθρωπος του Θεού που όπως η μέλισσα ψάχνει την γύρι από τα λουλούδια και όχι σαν την μήδα να πηγαίνει στις ακαθαρσίες εμείς σαν τη μοίγα πάμε σε καθαρασία στους συντρόφους μας βλέπουμε τα λάθη του, τα τονίζουμε, τον απελπίζουμε, τον απογοητεύουμε Ο άνθρωπος του Θεού ψάχνει πίσω από την βρωμιά να βρει την ελπίδα να δει το καλό που υπάρχει, αυτό να τονίσει Αυτός ο άνθρωπος είναι που ξεπέρασε τα μέτρα της ηθικής του κόσμου γιατί το αποκαλύφθηκε ένα άλλο μέτρο ζωή που είναι χάρη του Θεού για αυτή τη χάρη λοιπόν του Θεού και πιστεύουμε και, προσ... και αγρυπνούμε και προσευχόμαστε και φιλανθρω... κάνουμε και φιλανθρωπίες και μετανούμε και συντριβόμαστε. Την επόμενη Δευτέρα θα ξαναβούμε αύριο το βράδυ 9.30 έχουμε.